Gracias. Οστολή, άκουρε, Έβαλε τη γιαγιά προχθέ από τη θαλαμίνα με τα σκουλαρίκια και μα προβλημάτισε. Όλοι λένε για τον αγώνα. Ποιον αγώνα. Κάποια γειτονισά μου κάνει ένα αγώνα γιατί θέλει να αγοράσει ακριβά τα σκουλαρίκια. Δηλαδή τι. 70 χρόνια είμαστε λάθο. Εγώ προσωπικά. Γιατί από τη μία είμαι εκεί που είμαι πολιτικά και από την άλλη φτιάχνω σκουλαρίκια. Πού είσαι Λέβαια. πολιτικά. Ε, εύ, εύκολο είναι να το καταλάβει. Και τι σχέση έχουν τα σκουλαρίκια. Η γιαγιά μα είπε για τα σκουλαρίκια του λέω από την Μάλιστα, το θυμάμαι βέβαια. Ναι, μπορείς να εκπομπεί, δεν έκανες. Ναι, έκανα. Ε, δεν τη θυμάσαι. Όχι. Ε, τι θα σου κάνω, ίσα ίσα αλλού. Πάρε το φίλο να στα πείττονται. Θα το πω, να γενικά θες μείωση. Ε, βράχι, γλωστέ Και τώρα εγώ από εκεί που έφτιαχνα σκουλαρίκια, τι θα κάνω, ρε τώρα στα βρού και παναγίε. Την Παναγία δεν θα τη φτιάχνει. Την Παναγία. Παναγία δεν θα τη ξαναβρίσει. Παναγία, ναι. Τε αυτό, ξεφεύγει, ρε φτιάβ. Και αυτή είναι αλλού, δεν έχει σχέση. Που μιλάτε. Ποιο είναι αυτή, ακούτε καλέ. Ναι. Ναι, γιά σα. Γεια σα. Γεια σας. Μα ακούτε. Ναι, εγώ σα ακούω και σεισμέ με ακούτε. Ναι, λοιπόν, άκουσα να δείτε ένα αφερτώ στην ευσυχσία του άδωνη. Αναφερθείτε. Τον άδειο τον αγαπάω, είτε του αρέσει είτε όχι. Είναι πάρα πολύ ευέσπιτο. Είναι τόσο ευέσπιτο που παρίζαμε και 200 κιλά. Εγώ τα παίρνει και μέσα. Ανθρωπή... Δηλαδή εσωτερική το συνέστημα τα στην ταχόρια. από τα την ευσυστησία το έχει πάει. Ναι, πάσα φαρμακεία του εποχή πριν τέσσερι και βρήκε του ανθρώπου απέξω και να του και καφέ. Και του υποσχέθηκα θα του δίνει τα Στο φαρμακείο της γειτονιάς τους. Ωραίο. Άλλο έτσι, αυτό, ωραία καλύτερα. ιδέα ήταν. Δεν θα το κάνει, δεν έχει σημασία. Όποιο πίσει ότι θα το κάνει είναι το πρόβλημα. Όχι μόνο δεν το έκανε. Δεν θα αν... το έκανε. Έτσι κι αλλιώ. Αν τον πίσωσε αυτό εκεί με τον καφέ που του δώσε, κακό του κεφαλιού του. Δεν τον πίστευε κανένα, πώ τον πιστεύει, αλλά εδώ σου λέει το έκανα. Αλλά δεν το έπεσε να το πιστεύσουν. Τότε για την κάμερα. Καίστηκε. Όχι μόνο που δεν το έκανε, αλλά και τι τρίτερε. Δεν θα το έκανε! Τι έκανε δίμηνε. Πηγαίναμε τέσσερι φορέ στον χρόνο, πάμε έξω ώρε τον χρόνο και συντιώμαστε απέξον δύο ώρε και περιμένουμε να πάρουμε τα φάρματικά. Κοινωνικοποιήσει <στοντυπνίδε> και δωρεάν καφεδάκια απ' έξω. Εν τώρα. Ωε, βες, Όχι, κάτσε πίτα με Εκεί βλέπει τον κόσμο, μιλάς με του άλλου, βρίζετε παρέα. Κατάλαβε. <στοντυπνίδε> Αυτό είναι. Περνάει μέρα. Τέλο πάντων, δεν τα εκτιμάτε. Τον εκτιμάμε ιδιαίτερο και θα τον αποδείξουμε στι εκλογέ. Άντε να είσαι Είλα, Έλα. Λοιπόν, έκανα παρέα τον άδωνη και είδα τι συμπαθητικός άνθρωπο είναι. Είναι σαν κοινωνικά ευέστιο. Βέβαια είχα κάτι μετούλε μετά όταν μπήκα σπίτι, αλλά μπορεί να είμαι και έγιριο. Δεν ξέρω. Μπορεί παίζει. Παίζει λε. Ναι, ναι. Πολύ γλυκό άνθρωπο, ψυχούλα μου να... Αν κάτι είναι, <σχειά> είναι, είναι ψυχούλα. <σχειά> αλλά του ψυχούλα πάει ψυχούλα. Αυτό ψυχούλα. Δεν μου έσυντέ. Το βγαίνει ψυχούλα, τον σκέφτεσαι. Α! Οι καραγκιόζε να ψηφίζουν αυτό το Σύχαμα. Όχι, ποιο θα το ψήφισε, δηλαδή. Εσύ τι περίμενε, Ότι ποιο. Έλα, ναι. Έλα, σε παρακαλώ. Κάτι χρυσό, τα λιμπάνικα, τη νούμερα, σαν αυτοί που βάζονται στη διαφήμιση εκεί για την προσευχή και αυτά. Δεν <laughs> τη το ψηφίζουν, Λέ. Α τα αποστολίμα Το πιστεύει ότι ο Θεό θεραπεύει από καταράκτη στα μάτια. Θα προσευχηθούμε για σένα. Έλα, ρε παιδί μου! Έλα, τι θε! Να κάνω μια προσευχή. Κάνε. Για, για να μου πληρώσουν το δάνειο, γίνεται. Έχω ακούσει πιάνει. Πιάνει. Ναι, ναι. Θα προσευχηθούμε για σένα. Επειδή ο Θεό ακούει. Και όταν δεν σου σηκώνεται τι γίνεται. Δεν σηκώνει ούτε το τηλέφωνο, είναι πρακτική για το δάνειο. Έτσι πιάνουν αυτέ τι προσευχέ. Κάθε δύο. Εντάξει, την αποστόλησή του. Εντάξει, συνοηθήκαμε τέλο. Γεια. Μπάρμπα στα Ιταλικά σημαίνει Μούση. Τζιάνι στα Ιταλικά σημαίνει Γιάννη. Μουστάτε, Γιάννη μου, μην μα κουλά Για πάτε να δει τι σημαίνει μπάρμπα όμω. Όλο μαζί. Mm -hmm. Για βάλετε, δεν θέλω να κάνω τώρα εγώ flex. Αλλά αυτό είναι τώρα. Κουκουβάγια στα Ιταλικά. Mm -hmm. Τα έχω πει κουκβάγια χειρώνα. Yeah. Και εκεί θα καταλάβει όλη η σοφία μου από πού πηγάζει. Βεβαίω. Yeah. Το... Κουκουβάγια, σοφό, mm -hmm. σοφία. Α, σοφία με λένε. Yeah. Το βρήκα. Yeah. Λοιπόν, τα λέμε το Σεπτέμβρη που γιορτάζω. 17, πόσο είναι. Γεια. Είμαστε στο τίμιο. δεν είμαστε καθόλου καλά! Έλα Απεστόλοι, καλημέρα, καλή Καλημέρα, το ξέρω, ναι. Εσύ, είμαστε Τι είναι. Ποιο. Έλα, πρέπει. έχεις βάλει dial-up. Μιλάνε στην κρεβατοκάμαρα από το τηλέφωνο και δεν ακούγεσαι καλά Κατεβάζουν κάτι, βάζουνε κάτι. Ακούστά. Πείτε τι έκανε. Σακού, ακούω. Τι πίνει και δεν μα δίνει ο χειρινάκι. Τι σημασία σημαίνει που δεν μα δίνει από πιάτο που δεν τρώσει, τι έννοια τώρα. Να μεταφέρουμε του μετισμένου δωρεάν. Αυτό. Να βρούμε ένα τρόπο. Το ταξί να είναι πολύ πιο φθηνό. Παρασκευή Σάββατο και κυριακή, ώστε νέα παιδιά, συμπολίτε μα οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρέμιστο να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν αυτό το κινητό του, να παίρνουν ένα ταξίδι. Όχι δωρεάν για εσά, δωρεάν για του μεστισμένου. Ναι, και πίσω θα μα πληρώνει. Εκτο κράτο, να είσαι ήσυχος. Σε δύο χρόνια θα παίρνει τα λεφτά σου. Θα κάνει την κούλη, θα σου πει να Θα να είσαι, είσαι, είσαι ήσυχος. Το του μέσα. Μη γαμμάτε κύριε, μη γαμμάτε. Η προσευχή μου έπιασε. Ζαγωρέος, εσύ. Όχι, Ζαγωρέος. Προσευχή. Προσευχή. Α. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να κάνω προσευχή για να βγει τη γραμμή. Να βγω, εγώ δηλαδή, να το σηκώσει. Έχω πάρει 400 φορέ, εδώ έχει σηκώσει 300. Καλά είναι. Καλά είναι. Αυτό ήταν η προσευχή μου για να βγει στη γραμμή. Βγήκε, άκουσα, αλλά τώρα η κανονική μου προσευχή είναι η άλλη. Άσε το Μαρκόνι να τα πει και τη Λουκά. <laughs> είναι θαυμαστή. Του αφήνω, γιατί έχει παραπάνω. Όχι, όχι, εντάξει. Ορίστε. Και του αφήνω και παραπάνω πόσο θα έπρεπε να του αφήσω από τι ελληνικέ μου κλείνει απότομα. Καλά του κάνω. Ναι, καλημέρα σας χαρούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, παίζει τώρα ότι η μοναχή... Τι παίζει τώρα, τι να παίζει τώρα. Στα Τι παίζει τώρα, τι να παίζει τώρα. <στονίκρια> τι <να> παίζει τώρα, τι να τώρα. Ψάχνω ένα εμβάλμα της προγωπής. Λένε ότι δεν... Λένε είναι οι ψυχές Δεν βλαβαίνει να... προσευχηθούν ούτε στο άθος ούτε στο θιβέτ πάει ο όρος ούτε στο θιβέτ yeah. τώρα δεν ξέρω αν είναι επειδή γεράσανε οι μοναχοί yeah. αλλά λένε ότι <ού spanneli> ο, θε, ο, ο, ο, ο μοναχός ο μοναχός Με 18 ώρες το Από παλιά μου λέγανε ή μικρό να παντρευτώ είσαι ένα μοναστήρι να πάω να κλειστώ. Από παλιά μου λέγανε ή μικρό να παντρευτό, είσαι ένα μοναστήρι να πάω να κλειστώ. Χρειάζονται 24 ώρες και αφού όπω διαπίστωσα δεν είμαι άντρα, 6 θα γίνω μοναχός και εγώ στα 26. μου θα κλένε, οι μετανιωμένε, οι παραπληγικές Και τα τελειωμένες Κυλάει ο χωρόχρονος λένε γρήγορα Αυτό λέγεται διαστολή του χρόνου Είτε μας γεμίσανε με βαριόνια Κι όποιος είπε, το είπε τελευταί και τελευταί του τελευταί χρόνου Κι όποιος είπε και του χρόνου Θα νωρεί πως δεν τελειώσαμε στο χώρο σε περισσότερα βαριόνια Βαριόνια τώρα θα βρω το τραγούδι βαριόνια Έλα σε παρακαλώ έλα για. I na Δεν πρόλαβα να κάνω Πες και το υπόλοιπο Χωριών και τα χωριά Ο Μετσοτάκης τη Μεγάλη Εβδομάδα Τα τελείωσε Ούτε κανονική μπανανία δεν είναι Ελλάδα Εγώ είμαι κάτω από Μπανανία δηλαδή. με λαχτάρα Να σε νοιάζομαι Μπανανία δυστυχώς ναι, Να σε νοιράζομαι Δεν το σπουλάνε έτσι. Τα είπα τώρα, Φιλιάζομαι. τα είπα όλα Φίλαμε τώρα Φίλαμαι τώρα Yeah. Ναι. Παραπολιτικά ναι, ναι. Ο κύριο Αποστολή ναι, ναι. Χριστό Ανέστη, κύριε Αποστολή Αληθώ. Ο κύριο Να είστε καλά. Έχετε θέματάκι σήμερα. Είναι το Αγίου Εφραίμ, Κάτι σα σκέει. Ναι, ναι, έχουμε μια κάψα τοπικό. Θέλετε να μα βάλετε νεράκι λίγο να τη σβήσετε. Να πάτε μια βολτήτσα από τον Αγίου Εφραίμ Να λέτε πόσο λαό υπάρχει εκεί που Πού είναι, ε... στη ε... Νέα Μάκρη, πού είναι αυτό. Είδατε πώ τα ξέρετε. Τα ξέρετε πολύ καλά, κύριε Αποστολή. Ποια είναι γι' αυτό το καλοκαίρι. Άκουσα κάτι όμορφο χτε να πούμε ένα ζαϊερέα, να πούμε το Σαρατι... <εσταίω> 97, με τα παλικάρια που υποστηρίζουν την εργατική τάξη να πούμε τον σταυρό σαν για να αισθανθεί ότι αισθάνεται και ο κύριο. Τι λε, ψάχτε τον άλλο. Με αδύ... συγκλονίζει. Αυτό δεν Συγκλονιστικά συγκλονίστηκα. <συγκλονίσμα> Ωραία, καμιά φορά γυναστηριακό σας εδώ. Ναι, ναι, και μου λείψες. Τούλη, σαμολό μου. Να σου φορέ, μαλάκα. Εν τω μεταξύ. πάλι βγαίνουνε, με βρίσκουνε, με κάνουνε, με δείχνουνε. Τι θες να σε κάνουνε, και τα... Άχρε, μαλάκα. Τρία εκατομμύρια. Φύγανε τα μονό. Πανα, δεν υπήρχε πουθενά, τίποτα. Όλα τα μίζερα, τα κομμούνια, τα φλιβερά. Δεν έχουμε λεπτά, δεν έχουμε λεπτά. Και έξω σε κάθε και δεν τίποτα. Όλα τα δεν έχουν τα Έχει λεφτά ο κόσμος με το μητσοτάκι, τι τα ψάχνεις τώρα Φυσικά μπρε και γκρινιάζουν οι μύρλες το να χάνονται Κατά πληβερά κομμούνια όλα αυτά που βγαίνουνε, Γιατί θεωρούν ότι έχουν το το λέει ο τα 300 ημαλάκια Γιατί θεωρείτε βρε μαλάκια, βρε πληβερά από μηνάρια του Στάλιν 200 χρόνια πριν, Γιατί θεωρείτε ότι έχετε το αλάπιτο. Αυτό αν μπορούσε ένα χαζοκούμουνο να μου εξηγήσει. Τίποτα δεν δέχεται ο κόσμο ότι έχει λεφτά μου, ρε και νομίζω αυτή τη γκρίνιε του Κουκουέ τώρα, σε παρακαλώ. Ρε, μαλάκα, πληβερά, φυάλο, βρε μαλάκια, πληβερά κομμούνια, με τι μυαλό να εξηγήσετε βρε μαλάκια, πώ θεωρείτε αυτό να μου απαντήσει ένα χαζοκούμονο Γιατί θεωρείτε ότι έχετε το αλάβει το βρεζόα 3% ήσασταν. Αν ήσασταν σωστοί, δεν θα βγαίνατε Ε, πε τότε, <laughs> γιατί βγαίνει ο Επειδή είναι σωστό, <laughs> όχι επειδή έχει διορίσει όλου του δικού του από εδώ από εκεί. Και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με τα φράγκα που του δίνει <laughs> με τριγωνικέ <συναλλαγές laughs> Και κάνουν προπαγάνδα και εξαγουράζουν τα κανάλια κάθε Επειδή είναι σωστό <laughs> και <laughs> έχουμε <laughs> και λεφτά στην τσέπη 50 χρόνια, Ενώ τα κομμούνια να πούμε, αυτό δεν χτυπιώνεται με όλα τα κομμούνια. Άσε τώρα τα θλιβερά κομμούνια, σε παρακαλώ. <συμίλια> λοιπόν, έλα για τώρα, φτάνει. Άντε γαμί, σου κουράστηκα. Άντε γαμί, να είναι μαλλικά ιδιωτικά. Το είπα πρώτο. لا. Έλα, μου να μένει Να μην με λε έτσι πρώτον. Δεύτερον, να μου πει χρόνια πολλά. Πώ λένε, Εφρέμ. Α, Ειρήνη. Ω. Oh. Oh. Oh. είχα σκοπό να σε βάλω. Χρόνια πολλά. Τον Ακροατή που είπε στην Ειρήνη γιατί δεν τη κάθεσαι. Και λέω, άντε τελικά. Άντε, άμα γίνει σωστή προπαγάνδα είδε μήπω σιγά σιγά δεν ξέρει. Ποιο ήταν να κάνει φίλο σου, είσαι, εσύ τον έβαλε. Θα γίνει απέτηση του κοινού στο τέλο να κάνουμε εμεί οι δύο σεξ. Δεν θα μπορεί να αποφύγει. Α, παππαστούν. Τον προκρούστη την κλήρη θα με βάλουν για να είμαι δεμένο πάνω κάτω. Σήμερα που έχω γιορτή, σήμερα Σήμερα, σήμερα θα γίνει. Σήμερα αρχίζει στη χειροναστιβάδα. Λοιπόν, μωρό μου να σου πω και κάτι άλλο, γιατί δεν έχω και πολύ όρεξη για μπλα μπλα. Μπα, έχει όρεξη μόνο για πράξει. Εντάξει, το ότι με καβλώνει είναι γνωστό, τέλο πάντων. Θέλω. Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρωθυπουργό και κυβέρνηση μαζί τη στο ΚΚΚ. Αυτό είναι μια πίπα. Αλλά ο Κουτσουμπουτ θα και αυτό. Κάπου κοντά Ωραίο της. και πολύ πιθανό σενάριο. Όχι, μπράβο, που σκέφτες. Με το κίνημα δίθεν τη αγάπη έχει και η κοροϊδία τα όρια τη. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Δεν είσαι μόνο όργιο, τα άλλα είστε και στη φαντασία. Είναι επιστημονική φαντασία. Δεν είναι επιστημονική. Θα ήταν τέλεια όμως. Αν ήταν κάτι, τέλεια θα ήταν, ναι. Τόση ψυχεδέλεια. Αυτό. Ίσως όταν θα γίνει αυτό, εμεί θα είμαστε ζευγάριοι. Και εγώ αυτό είναι, πιστεύω. Είναι, είναι εγώ εγώ πιστεύω. το έχω σίγουρο. Όταν θα γίνει αυτό, θα είμαστε ζευγάριοι. Γελάει ο κόσμο. <ΣΟΥ> Δεν μου λε σήμερα, ξέρει τι θέλω που έχω γιορτή. Τι? Να με πάρει τηλέφωνο μετά. Σε πήρα. Χρόνια πολλά. Το είπαμε. Να με πάρει μετά, έστω και με απόκριψη έτσι για να καβλώσω. Να τα. Νόμα την Πρέπει να σου πάρω εδώ το μαστρμπέιτορ. Αυτό <συσχε> που έχω δει στο τεμό. Δεν μου τεμάραι. να μου βρει άλλο. Θα σου βρω το μαστρμπέιτορ. <που> Έχει το τεμό. Κάτι ωραίο έτσι. Θέλω σπαντάστο. Έλα γεια. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα. Ναι!